Κεφάλαιο Ιωταα, σελίδα 690, στοίχη 1 ως 16. Το κάλυμμα των γυναικών κατά τη λατρείαν. 1. Γίνεστε μιμητέ μου, καθώ και εγώ έγινα μιμητή του Χριστού. 2. Έρχομαι τώρα να σα γράψω και διαμερικά μερικά που συμβαίνουν στα συνάξει σα. Πρωτίστω σα επενώ, αδελφοί. Διότι σόλα με ενθυμίστε και κρατείτε στερεά και επακριβώ στα διδασκαλία, όπω σα τα παρέδω 3. Θέλω όμω να γνωρίζετε ότι καθενό χριστιανού ανδρό, διευθύνουσα και άρχουσα κεφαλή είναι ο Χριστό. Κεφαλή δε τη γυναικό είναι ο άνδρας τη. Κεφαλή δε του Χριστού είναι ο Θεό, ο οποίο είναι πατήρ του και εκ τη αυτή ουσία ανάρχο τον εγέννησε. 4. Κάθε άνδρας, είτε έγγαμο είτε άγαμο που προσεύχεται στην κοινή λατρείαν σας ή ω προφήτης φωτισμένος από το πνεύμα φανερώνει το θέλημα του Θεού όταν έχει επί της κεφαλής του κάλυμα το οποίο είναι σύμβολον υποτελείας κατεντροπιάζει την κεφαλή του διότι έρχεται να λατρεύσει ή να υπηρετήσει τον Χριστόν αρνούμενος με το κάλυμα της υποτελείας που φορεί το αξίωμα για την κυριαρχία την οποία του έδωκεν ο Χριστός. 5. Κάθε γυναίκα δε η οποία προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα στην κεφαλήν και ζητεί έτσι να ανδροφέρνει, κατεντροπιάζει την δία τη κεφαλήν, δηλαδή τον άνδρα τη, επειδή αρπάζει το αξιώμά του και διεκδικεί από αυτόν την υπεροχήν. Η γυναίκα αυτή παρουσιάζει την αυτήν κοσμία και ανυποταξία την οποία και εκείνη που εξήρισε την κεφαλήν τη. 6. Διότι εάν δεν είναι σεμνά καλυμμένη μια γυναίκα, Α κουρεύει λοιπόν και τα μαλλιά τη όπως τα κουρεύει ο άνδρας Εάν δεν είναι άσχημο και απρεπέσει την γυναίκα το να κουρεύει ή να ξυρίζει τα μαλλιά τη, ας καλύπτεται καλά και α μη θέλει να μιμείται τον άνδρα 7. Διότι ο μένα άνδρας δεν πρέπει να κατακαλύπτει την κεφαλή του επειδή επλάσθη εξ αρχής ως ο κύριος εκπρόσωπος της κυριαρχίας του Θεού επί της γης και είναι δια τούτο περισσότερον από την γυναίκα εικόν και δόξα του Θεού η γυναίκα δε, ως το ἐξαιρετικότερον από τα άλλα κτίσματα που έχει υπό την εξουσία του ο άνδρας, είναι δόξα του ανδρός. 8. Πράγματι δε, ο άνδρας είναι υπεροχότερος από την γυναίκα, διότι δεν έγινε ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα έγιναν από τον άνδρα. 9. Και επιπλέον δεν εκτίσθη ο άνδρας για να βοηθεί την γυναίκα, αλλά η γυναίκα επλάστη προς χάνρυγε βοήθεια του ανδρός. 10. Δια τούτου οφείλει η γυναίκα από συστολήν και εντροπήν προς τους αγγέλους που αοράτω είναι παρόντε, να έχει από τις κάλυμα το οποίο είναι σύμβολο της εξουσίας που έχει επαφτείς ο άνδρας. Πλην Πληνόμως μην νομίσετε ότι η εξουσία αυτή του ανδρός είναι απεριόριστο, διότι μετά την δημιουργία των πρωτοπλάστων Ούτε άνδρας γεννάται χωρίς γυναίκα, ούτε γυναίκα χωρίς άνδρα, σύμφωνα με τους νόμους που όρισε ο Κύριος. Δώδεκα, διότι καθώ η γυναίκα προήλθεν από τον άνδρα, έτσι από τότε και ο άνδρας γεννάται διαμέσου της γυναικός, όλα δε τα κτίσματα και μαζί με αυτά και ο άνδρας έχουν την αρχή των και την ύπαρξή των από των Θεών. Δεκατρία, Α μόνος του καθένας από ορθήν και δικαίαν κρίσιν, «Είναι πρέπον γυναίκα να προσεύχεται στον θεών χωρίς να φέρει κάλυμα από της κεφαλής» Δεκατέσσερα «Ή μήπως και αυτή η, η οποία δίδει τα μακριά και αυτη η φύσις η μαλλιά περισσότερον στη γυναίκα δεν σας διδάσκει ότι ο άνδρας μεν εάν τρέφει μαλλιά σαν τη γυναίκα είναι τούτο εντροπίδι αυτών» Δεκαπέντε «Η γυναίκα δε εάν τρέφει μαλλιά είναι τούτο εις αυτήν στο λισμό. Διότι τα μακριά μαλλιά τις έχουν δοθεί σαν ένα φυσικόν πέπλον. 16. Εάν όμως ύστερα, πόσα είπαμε, νομίζει κανείς και φαντάζεται πως η μπορεί να δημιουργεί ζητήματα και να γίνεται φιλόνικος, ας γνωρίζει ούτω ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια να είναι δηλαδή κατά τα ώρας τη λατρείας χωρίς κάλυμα γυναίκα. Αλλά ούτε και οι εκκλησία του Θεού έχουν τέτοια συνήθεια. Έρχομαι τώρα εις άλλη ταξία σας.